Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Erik From, Fromm, Schiabul, etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. Εδώ είναι ορθοδοξία, εδώ είναι το παλατάκι του Χριστού, το σπιτάκι της Παναγίας. Όλα αυτά εδώ λοιπόν, πόσο έμφυα να πληρώνει ο Χριστός με το παλατάκι και πόσο έμφυα η Παναγία με το σπιτάκι της, όπως λέω βουλευτή βουλευτής της νίκης, ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος από την Θεσσαλονίκη μας έρχεται, έχει μιλήσει αρκετές φορές μας, έχει απασχολήσει και στο πρόσφατο παρελθόν, Πολύ σοφή επιλογή του λαού τη πόλεως εκεί της περιοχής Μπράβο που τον έστειλε στο κοινοβούλιο Μίλησε λοιπόν χθες που εισήχθη το νομοσχέδιο στις επιτροπές τη Βουλή για να ψηφιστεί για το γάμο, τον, την ισότητα στο γάμο κτλ. κτλ. Μίλησε λοιπόν ο συγκεκριμένο βουλευτής ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος Ένα να ξέρετε οι νόμοι όπως τους έθεσε σε όλο το σύμπαν η Τριανική Αρχή δεν μπορεί να καταπέσουν από αιωσφορικά νομοθετήματα. Το παρόν νομοσχέδιο του Σκότους μας γυρίζει αιώνε πίσω, πολύ πιο πίσω από τον Μεσαίωνα. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, δεν πέρασε Μεσαίωνα. Το Μεσαίωνα τον έπέρασε η Δύση και τώρα περνάει ένα μεταμοντέρνο ψηφιακό Μεσαίωνα. Μια νέα Βαβέλ ορθώνεται μπροστά μας. Γυρίζει στα χρόνια του Νέρωνα και του Καλλιγούλα. Θα πέσει η φωτιά από τον ουρανό να μας σκάψει. Ο νέρος του νάς, αφού πρώτα έκαψε τη Ρώμη και εμεί εδώ είχαμε αντίστοιχες πυρκαγιές. Πώς θα πάτε στην εκκλησία. Πώς θα πάρετε την ευχή του παπά. Να ο παπάς που είναι ο παπάς. Εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς. Να ο παπάς που είναι ο παπάς, ο παπάς. Τι θα τους πείτε. Πώς? Αναρωτιέμαι. Εδώ είναι ορθοδοξία. Εδώ είναι το παλατάκι του Χριστού, το σπιτάκι τη Παναγία. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, και φτώχο καλυμπάκι μου. Χώμα που γεννήθηκα, ποτέ μου δεν σα Εδώ είναι το παλατάκι του Χριστού, το σπιτάκι τη Παναγία. <Κι> Μέσα σε όλα αυτά τα πολύ σωστά που είπε ο βουλευτή, έχει πει και άλλα δηλαδή. Θα ακούσουμε. Ε, με εντυπωσίασε αυτό που είπε, γιατί δεν το εξήγησε και έχει μείνει η απορία ότι ο νερό να σε κάψε τη Ρώμη και εμεί είχαμε φωτιέ. Τι εννοεί την πάρνηθα. Τι εννοείται, λέει, και εμεί είχαμε φωτιέ την εποχή του Νέρονα, όταν ήταν στη Ρώμη. Εμεί εδώ τι καίγαμε, τα, το, τα κάρβουνα για να φτιάξουν φα. Οι παλιοί εδώ, οι δικοί μα οι πρόγονοι, δεν το διευκρινίζει και μένουν αναπάντητα ερωτήματα. Να τελειώνουμε με τον κύριο Παπαδόπουλο. Είναι πολύ καλό. Τα έβαλε τα πράγματα στη θέση του. Μίλησε για τον Καλιγούλα, μίλησε για τον Εοσφόρο, μίλησε για τον Νέρονα, για το παλάτι και για το σπιτάκι. Μίλησε και για τα φυλά. Ο στόχος του σκηνό, η Ορθόδοξη Ελλάδα πρώτη από όλες τις Ορθόδοξες χώρες του κόσμου να διαπράξει τη μέγιστη Ήβρη στο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού. Του λέμε δηλαδή κατάμουτρα δεν επίσης μόνο άσε και φίλοι όπως κηρύσουν οι Άγιες Γραφές αλλά επίσης 10, 20, 30, 80% φύλλα κάθε σεξουαλική διαστροφή και φίλο. Εχοπονία, συμνομία, μια ιστορία Ασεφέστατη και αμετανόητη άρχοντες και Βουλευτέ του Τόπου που τα μάθετε όλα αυτά και επιστήμη σας τα σε δίδαξε. Και μια κυρία που μαρία στην ενορία τη βγάζει φωνή. Ζήτω, ζήτω, το ξανάπιασα. Με θα πέσει η φωτιά από τον ουρανό να μας χάψει Δεν υπάρχει δηλαδή εσάς πατέρας και μητέρα Δεν υπάρχει το ιερό μυστήριο του γάμου Που ευλογεί την σωματική και ψυχική ένωση Του άντρα και της γυναίκας Απιστη γυναίκα Αιωνίως Για από Λιβιντό Πες το στή Λιβιντό Και έχω σαν το μπροσλί και σαν τον Μπρουζλί Αυτός είναι ο Μπρουζλί Επειδή λέει το τραγούδι ότι κομπανιέται σαν τον Μπρουζλί Λίμπιντος είναι ο τίτλος του τραγουδιού νομίζω ταιριάζει απόλυτα και αυτή τη εβδομάδα και την άλλη μέχρι να ψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να γίνει νόμος του κράτους θα έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά εδώ ο κύριος πελάτη αγαπητός πελάτης συνεργάτης εκπομπή. Να πάμε και στα υπόλοιπα πέρα από αυτό το νομοσχέδιο γιατί ε, στην ε, χώρα μας, στον τόπο, στην δημοκρατία υπάρχουν ιεραρχήσεις. Δηλαδή μαζεύονται τα οικονομικά από του φόρους το 95% των φόρων είναι από τους μισθοσυντήρητους, το τους συνταξιούχους και το άλλο 5% είναι από αυτούς που έχουν. Τόσο δίκαιο είναι όλο αυτό. Οπότε έχοντας αυτό στο νου μας, πάμε να ακούσουμε πώς γίνεται η μοιρασιά. Η δουλειά μια κυβερνήσεως είναι να προσπαθεί να διαχειρίζεται Με ισορροπία και δικαιοσύνη του διαθέσιμου πόρου. Οι πόροι δεν φτάνουν για να ικανοποιήσουν όλα τα αιτήματα, άρα πρέπει με του πόρου που έχει στα χέρια σου να ικανοποιήσει με μια ιεράρχηση που βάζει τα αιτήματα, αυτά που μπορεί. Παρά μα χάρη, εγώ είμαι πληγό υγεία. Γιατί η εσύ θέλουν διπλάσου τους. Μπορώ να του ικανοποιήσω? όχι η απάντηση. Είναι μορφή, είναι που είναι πολύ. Γιατί η τοσή θέλουν διπλάσου μεστού. Μπορώ να του κανοποίησου. Όχι είναι η απάντηση. Για μου, το παιδί μου. Θα να πω ότι κάθε διεκδίκηση που εγώ δέχομαι στην προηγουμένη περίπτωση έχει πάρα πολύ δίκαιη βάση η διεκδίκηση των αγροτών, πρέπει να έχει και ένα μέτρο. Διότι δεν πρόκειται να τεινάξουμε στον αέρα ούτε τη χώρα, ούτε τον προπολογισμό ούτε τίποτα. Δεν πρόκειται να τα τεινάξουμε στον αέρα όλα αυτά. Και όλα πρέπει να έχουν ένα μέτρο. Π.χ., όταν ανακεφαλαιοποίησαμε ω ελληνικό λαό τι τράπεζε στα χρόνια του μνημοσύνου, μνημοσύνου, Μνημονίου, okay, με 50 δι ήταν εντό μέτρου όλο αυτό. Οι άλλε χώρε δεν το δέχτηκαν, η Ισπανία, η Πορτογαλία, γιατί οι τράπεζε υποτίθεται είναι ιδιωτικοί φορεί και παίρνουν τα χρήματα του κόσμου από τι καταθέσει, τα αξιοποιούν κτλ, κτλ. Φαλήρισαν. Κάποια στιγμή τι ανακεφαλοποίησαμε όλοι μαζί. Και τι πληρώσαμε όλοι μαζί και να έρχονται τώρα να βάζουν από τα 50 λεπτά όλε μαζί ταυτόχρονα στι συναλλαγέ, να κάνουν όλα αυτά που κάνουν τα ψηλά γράμματα και να παίρνουν και τα σπίτια του κόσμου με τα φάντια που έχουν φτιάξει. Αυτό είναι εντό μέτρου. Το εκτό μέτρου είναι να πληρώσουμε το γιατρό. Και τεχνία εντό χρησιμοποιεί το επιχείρημα και λέει ότι αν μου ζητήσουν διπλάσιο μισθό οι γιατροί, δεν έχω να τον δώσω. Κανένα γιατρό, κανένα συνδικαλιστικό φορέα δεν έχει ζητήσει διπλάσιο μισθό. Ζητούν τα αυτονόητα για να μην λιποθυμάνε για να μην παθαίνουν εγκεφαλικά. Όπως πρόσφατα μια αναισθησιολόγος πάνω στην Θεσσαλονίκη αλλά επειδή μίλησε για ιεραρχήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης σε αυτό το σύστημα και σε αυτή την κυβέρνηση και σε αυτή την πολιτεία θα πάμε να δούμε κάποιες, να ακούσουμε ένα μικρό παράδειγμα ιεράρχηση. είναι η Επιτροπή Εκσταστική για το Έγκλημα Στατέμπη είναι καλεσμένος, καλεσμένος, είναι μάρτυρας εκεί, ο, τον έχουν καλέσει ναι ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ Πατέρα, Σπύρος Πατέρας ο οποίο μιλάει για τις προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ, γιατί αυτή είναι η ιεράρχηση, που έγιναν επί των ημερών του. Ήσταν Πρόεδρος των ΟΣΕ σωστά. Σωστά. Ποιος θες διόρισε. Εισήγηση του Αρμόδιου Υπουργού, του κυρίου Καραμαλή, και έγκριση της τοποθέτησης μου από την Ελληνική Βουλή. Προσωπικό εκτός Προσωπικό ΑΣΕΠ προσλαμβάνατε. Είσαι, δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω ότι την ερώτηση κύριε Κόκαλη. Εννοείται κατά διάρκεια της θητείας μου. Ναι. Δεν την κατάλαβε την ερώτηση. Ε, και έκανε την διευκρινιστική ερώτηση. Αν εννοεί, ο Κόκαλης ο βουλευτής που τον ρώταγε. Αν εννοεί στη διάρκεια της θητείας του. Ε, προφανώς, τι θα αυτό Αυτόν είχαν. όσα ήταν το θέμα. Ο τρόπος που βάζανε κόσμο μέσα. Αφού κατάλαβε την ερώτηση, απάντησε. Προσωπικό εκτός ΑΣΕ με μπλοκάκι. Προσλήφθηκε ναι, ναι. Πόση Περί τα 210 άτομα Πού τους βρήκατε Την απάντησα την ερώτηση Περιμένως με ερώτηση κυρία Παστολάκη Σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία Της διευθύνσει και όλο το δυναμικό του ΟΣΕ Ζητήθηκε να συλλεχθούν άνθρωποι Ζητήθηκε να άνθρωποι οι οποίοι θα ήταν διατεθειμένοι Να εργαστούν στον οργανισμό και στη συνέχεια τηρήθηκαν όλες τι διαδικασίες μέσω επιτροπών αξιολόγησής τους, συνεντεύξεων και προσόντων με τα οποία θα, προσληφ... θα είχαν προσληφθεί αν είχε ακολουθεί και η διαδικασία του ΑΣΕΠ. Το Ρουσφέτη. Εδώ λοιπόν ακούσαμε να περιγράφεται ως ζητήθηκε από, την ΤΑΔε, από τον Τάδε Φορέα να συλλεχθούν άτομα. Δηλαδή θέλει να πάρει εκτό ΑΣΕΠ, γιατί αυτή ήταν η ιεράρχηση στο συγκεκριμένο φορέα Και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλαδή τα χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, ο πρόεδρο που τον έχει διορίσει ο Καραμαλής ως Υπουργό Μεταφορών, ο πρόεδρο εδώ του ΟΣΕ, τότε πρόεδρο, ζήτησε από άλλου φορεί να συλλέξουν ποιοι μπορούσαν, θα μπορούσαν να θέλουν. Κατά σύντοση, όλοι αυτοί που συλλέχθησαν ήταν από τα Σέρα, δηλαδή την πατρίδα του Καραμαλή. Ξέρετε ποιε περιοχέ είναι, θυμάστε γεωγραφικά. Όχι, ειλικρινά καθόλου, κύριε Κόκαλη. Πάρα πολλοί είναι από τι Σέρε. Τυχαίο προφανώ. Δεν το θυμάμαι Πάρα πολύ είναι από τις αίρες Δεν το θυμάμαι Πάρα πολύ είναι από τις αίρες Δεν το θυμάμαι Δεν μπορείς να θυμάσαι τώρα από πού είναι ο καθένας Ξέρουμε σε κάθε δουλειά Οι προσλήψει που κάνουμε εκτός σας Ρουσφέτια Από ποια περιοχή είναι Κοιτάει κανεί. Τον τόπο για να αποφασίσει να τον προσλάβει. Ναι, είναι η απάντηση. Αυτό ακριβώ έγινε και σε αυτόν τον ανθρωποτομέα. Τώρα μιλάμε για 210 άτομα, δεν είναι τεράστιο αριθμό, αλλά δείχνει ακριβώ ποια είναι η ιεράρχηση. Γιατί όταν βγαίνει ένα υπουργό και λέει ότι επειδή οι γιατροί θα μου ζητήσουν αύξηση, δεν έχουμε να δώσουμε σε όλους αυτού γιατί υπάρχει ιεράρχηση. Εδώ δεν υπήρχε καμία ιεράρχηση. Το Ταμείο του Κράτου, οι ανάγκε συνολικά βάλανε μέσα. συνελέχθησαν και έγινε μια συλλογή ανθρώπων που θα μπορούσαν και θέλανε γιατί με αυτό το κριτήριο ξεκινήσαν του βάλανε μέσα και από εκεί και πέρα λένε αυτά τα πολύ ωραία που λένε και τώρα έχουμε του συμβασιούς που πρέπει να φύγουν νομίζω οι 5-6 από τα νοσοκόμεια Κύριε Ακούση Θα να σου δω το εξής στην ελληνική, γλώσσα, ναι, ναι, στην ελληνική γλώσσα η φράση σύμβαση ορισμένου χρόνου Τι σημαίνει? σημαίνει ότι αυτή η σύμβαση έχει ένα όριο χρόνο στο οποίο λύγει. Δεν είναι μόνιμο. Του χρειαζόμαστε εμεί αυτού. Μία μίδια Άρα αυτοί όλοι οι άνθρωποι έχουν προσληφθεί ω συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου. Σύμφωνο. Ξέρουν την ώρα που μπήκανε ότι κάποτε θα βγουν. Σύμφωνο. Ναι. Πολύ ωραία. Όταν κάποιο φεύγει, τη η σύμβασή του. Αυτό είναι απόλυση. Όχι, αυτό είναι λήξη σύμβαση. Αλλά μπορούμε να βρούμε και άλλου τρόπου να το περιγράψουμε. Μετά, γνωρίζετε ότι στο Σύνταγμα τη Ελλάδο υπάρχει ρητό άρθρο. Που απαγορεύει να μείνει κάποιος μόνιμος στο δημόσιο εκτός ΑΣΕΠ Ότι κάποιος ενδιαφέρεται για το Σύνταγμα της Ελλάδος, το άρθρο 16 του οποίου λέει απαγορεύεται ρητός, κατηγορηματικός να παρέχεται ανώτατη εκπαίδευση πέρα από κρατικά ιδρύματα και το έχουν τσαλακώσει, κουρελιάσει τσαλαπατήσει, κατασκήσει το Σύνταγμα με... Τι αλχημίες που προσπαθούν να κάνουν νόμο και να φέρουν. Είναι έξω όλοι οι φοιτητέ και πολύ καλά κάνουν, χωρί να το ξέρουν ή γνωρίζοντά το υπερασπίζονται αυτό το κουρελόχαρτο σύνταγμα που το έχει κάνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και εδώ επικαλείται ο Άδωνη Γεωργιάδη το σύνταγμα για να πει ότι δεν πρέπει να παραμείνουν όλοι αυτοί. Για ποιο λόγο, γιατί πρέπει να έρθουν οι εργολάβοι. Αναρωτιέμαι αν πρέπει να συζητάμε μονίμω στην Ελλάδα για το αν υγιεί στρογγυλίτη. Του χρειαζόμαστε. Όχι, δεν του χρειαζόμαστε. Αυτή είναι η γιατί τους έχουμε προσλάβει. <σχέρω> με Προσέλαβε ο Πολάκης. Και έπρεπε μετά να γίνουν δεδικές για να μπουν οι εργολάδοι. Οι εργολάδοι είναι πιο αποτελματικοί τα νοσοκομεία. Είμαι από ιστερία. <σχέρω> κατατονία. <σχέρω> <Και μια> αγωνία, <σχέρω> είναι πιο αποτελματικοί τα νοσοκομεία. <σχέρω> και από τη γωνία. Σε λιτανία. εργολάβη είναι πιο αποτελματική για τα νοσοκομεία Έπαθε λίμπιντο η αμαρτωλή έτσι λέει το τραγούδι έτσι λοιπόν η εργολάβη είναι πιο ωφέλιμη για τα νοσοκομεία Γενικώ η εργολάβη σε αυτόν τον τόπο ε, από ανέκαθεν όπως λέμε τελείως λάθος είναι πολύ χρήσιμη είναι η χώρα των εργολάβων κάθε φάση, κάθε χρονική στιγμή περίοδο αλλάζουν. Αντικείμενο, όμω αν είσαι εργολάβο, προχωρά. Αν είσαι οτιδήποτε άλλο, εργαζόμενο κυρίω, πετιέσαι έξω γιατί το σύνταγμα, γιατί σε προέλαβε πολλάκι, γιατί δεν είσαι χρήσιμο. Γιατί, γιατί, γιατί. Ενώ αν είσαι εργολάβο, οι πόρτε είναι ανοιχτέ, γιατί είναι θέμα ιεράρχηση, όπω μα είπε λίγο νωρίτερα. Πόσο χρήσιμα πάνε τα πράγματα και τι ακριβώ η ιεράρχηση κάνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και ο συγκεκριμένο υπουργό στα θέματα υγεία μα λέει. ο Διευθυντής της ΜΕΘ πάνω στο, στη Θεσσαλονίκη στο Παπανικολάου ο Νίκος Καπραβέλος. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο μας έχει γονατίσει. Είμαστε σε μια ιδιόρυθμη πολεμική κατάσταση λόγω της τρομακτικής υποστελέχωσης του νοσοκομείου, κυρίως ανεστιολόγους. Εάν δεν είχαμε τη βοήθεια από άλλα νοσοκομεία ε, σε, νο, σε ανεστιολόγους, θα είχαμε αναστείλει τη λειτουργία πολλών χειρουργικών κλινικών σήμερα. Ψίσωμοι οι χειρουργοί του νοσοκομείου μας απειλήσανε με ομαδική παρέτηση γιατί δεν μπορούν να χειρουργήσουν. Το νοσοκομείο δεν μπορεί να ταποκριθεί τις, τις ανάγκες, τις στοιχειώδεις ανάγκες που δημιουργούνται στις εφημερίες να αντι, αντιπεξέλθει. Για πρώτη φορά στην ιστορία ενό εμβληματικού νοσοκομείου με τεράστια προσφορά στον χώρο της Βορρείου που δέχεται βοήθεια από άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκη. Για να μην καταρρεύσει, κύριε Χάρητο. Ήρθαν Άρα. συνάδελφοί μου από άλλα νοσοκομεία αναισθησιολόγοι για να βγει το πρόγραμμα το αναισθητολογικό σε εφημερία ενό τέτοιου νοσοκομείου. Και κλινικέ είναι έτοιμε να αναστείλουν τη λειτουργία του λόγω πραγματικά έλλειψης αναισιολόγων. Γι' αυτό και ξέρετε, δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω με την απογευματινά χειρουργία τη στιγμή που δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε πρωί στοιχειοδό και να καλύψουμε τι υγειονομικέ ανάγκε. Δεν έχει χειρουργού, δεν έχει αναισθητιολόγου, να πάνε εργολάβοι. Να πάνε εργολάβοι που να για το δημόσιο σύστημα υγεία, να χειρουργούν και να αναισθητοποιούν. Ένα σφύρι δεν θέλει και πολύ. Τον ασθενή δεν θα καταλαβαίνει τίποτα και μπορεί και να μην ξυπνήσει. Άρα ευτυχισμένο θα γλιτώσει από όλα τα άλλα. Όχι, να ξυπνήσει. Μπορεί και να μην ξυπνήσει. Εξαρτάται αν είσαι υπουργό. Πέμπτη φορά στο Υπουργείο, Ε. Πόσο κοιμάται ο Υπουργό Προστασία του Πολιτήριου, Συγγείδε δεν κοιμάται. Συνήθω δεν κοιμάται, Όταν είσαι απελπισμένο, βλέπει πολλά όνειρα. Γι' αυτό δεν κοιμάται ο Χρυσοχόδη να μεγαλώσει σαν τα ψηλό πλατάνη που λέει αυτό το πολύ ωραίο ανούρισμα. Του μήκη στο κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ για να τον κοιμήσουμε λίγο, γιατί με αυτά και με αυτά έχει έναν εκκρεμισμό. Η αστυνομία του και οι ματατζίδε του και χθε μπούκαραν πάνω στην Κωμοτινή, στην νομική σχολή και έκαναν αυτά που έκαναν πάλι τα έσχημα, τα γνωστά, επειδή μαζί ήταν χθε να αγαπήσουμε όλη την αστυνομία και να έρθει πιο κοντά ο πολίτη για να γίνει καλύτερη αστυνομία. Ήρθε πιο κοντά ο πολίτη, αλλά ήταν ξάπλα κάτω. Του άνοιξαν το κεφάλι του συγκεκριμένου πολίτη. Μετά μπουζούργησαν καμιά δεκαπενταριά παιδιά, τα άφησαν στην πορεία. Με φοιτητέ, με τα νιάτα αυτή τη χώρα, το αιώνιο μίσο τη Νέα Δημοκρατία προ τα νιάτα και το εκφράζει με διάφορου τρόπου και με κάθε αφορμή. Όποτε του δει κάτι να κάνουν διαφορετικό από τα πάρτι τη ΔΑΠ, αμέσω στέλνει τα μαντρόσκυλα και τα χτυπάνε αλήπητα. Την Πέμπτη έχουν πανελλαδικό εδώ στην Αθήνα. Μια ωραία αφορμή να μαζευτούν και να δείξουν ποιο ακριβώ έχει τη δύναμη σε αυτόν τον τόπο. Αυτοί που κυβερνούν ή τα νιάτα που έρχονται με συγκεκριμένε απόψει, με συγκεκριμένα θέλω και να υπερασπίζονται και το Σύνταγμα, τελικά αυτοί μόνο, και τι σχολέ και το μέλλον του. Το μέλλον των αγροτών, σε αυτή τη φάση, ήταν στα χέρια πριν λίγο καιρό δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με αφορμή τι τελευταίε αγροτικέ κινητοποιήσει, αξίζει να θυμηθούμε κάτι το οποίο δεν το τονίζουμε αρκετά, ότι αυτή. Η κυβέρνηση κατάφερε και διατήρησε στην πατρίδα μας τους ίδιους πόρους από την κοινή αγροτική πολιτική όταν αυτοί μειώθηκαν για άλλες χώρες. Θυμάμαι προσωπικά κάναμε. Έκανα αυτήν την διαπραγμάτευση. Μπράβο ήρωα! Μπράβο Καραϊσκάκη! Συγρανία! Προσωπικά κάναμε. Έκανα αυτήν την διαπραγμάτευση. Μπράβο Λεοτάρι μου! Προσωπικά κάναμε. έκανε αυτήν την διαπραγμάτευση. Πού μου χαθείς κρέας! Δεν μου λες, κρέας έγινε τον Λιοντάρη και ο Καραϊσκάκης. Ε, κρέας έγινε γιατί δεν κατάφερε και πολλά επειδή μόνος του έκανε τη διαπραγμάτευση, γιατί όλοι οι αγρότες, ανεξαρτήτως κόμματος είναι στο δρόμο και αυτοί συνεδριάζουν για να δουν τι ακριβώς θα κάνουν και πώς θα κλιμακώσουν. Καλά πάει ο Φλεβάρης μέχρι στιγμή και καλά θα πάει από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πειστεί από την πολύ καλή διαπραγμάτευση που έκανε μόνος του. Αυτό αποδεικνύεται από όλους τους αγρότες. Εδώ θα ακούσουμε έναν Θωμάς Μόσχος. Και για να καταλάβουμε κάτι, την Ελλάδα ξοδεύουμε το 37,8% του εισοδήματό μας σε τρόφιμα. Φαντάζεστε να πάρει είναι 60% ότι θα γίνει. Μπορούμε εμείς να πουλήσουμε αύριο το γάλα μας 2,5 ευρώ. Εδώ του πουλάμε ένα 20 και οι άλλοι αλωνίζουν τα σούπερ μάρκετ. Και το κάνουν τριπλάσια την τιμή μέχρι να φτάσει στο καταναλωτή. Δίκιο, και ο μόνο που γκρινιάζει είναι η παραγωγή και οι καταναλωτέ. Η παραγωγή έχουμε βγει στου δρόμου, οι καταναλωτέ δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Είδατε σούπερ μάρκετ και βιομηχανίε να κάνουν καμιά πορεία για την επιβίωσή του. Κανένα. Εσχροκυρδούν όλοι ει βάρο των, πλα... των πλατών των δικών μα. Και η κυβέρνηση βυζάει αδιάφορα και μα λέει 10% έκπτωση στο για 6-7 μήνε πόσο είναι. Όλη η κοινωνία πρέπει να ξεσηκωθεί και να έρθει μαζί μας και να μην μείνει όρθιο στην Ελλάδα έτσι όπως πάνε τα πράγματα αλλά δεν έχει πάρει κανένας χαμπάρι ότι μετά τον Ιούνιο τα τρόφιμα θα είναι 60% πάνω Θα περιμένουμε τον Ιούνιο να βγούμε Όχι, είναι καλοκαίρι. Δεν βγαίνουμε Ιούνιο. Οπότε, ό,τι γίνει τώρα που είμαστε μέσα έχει και κάτι αλκιονίδες Προσφέρεται για διαδηλώσει. Επίση, εδώ ο συγκεκριμένο αγρότη δεν έχει κατανοήσει ότι την διαπραγμάτευση την έκανε προσωπικά ο Κυριάκο Μητσοτάκη και λέει τα δικά του. Δεν έχει πιστέψει δηλαδή. Εμεί πιστεύουμε τον Πρωθυπουργό. Δεν πιστέψουμε τώρα τον κάθε αγρότη. Πάμε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Μπα και το κοιμήσουμε το παιδί. τη φορά στο Υπουργείο, ε. πόσο αρισκημάται ο Υπουργό Προστασία του Πολιτήριου, Συγγείδε το δεν κοιμάται. Συνήθως δε κοιμάται. Τάκη, δε κοιμάσαι σαν τον Χρυσοχοϊδί κι εσύ, ε. Όχι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σκέπτελεσαι το κορίτσι σου. Όχι. Έφαγα πολύ πεπόνη. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη. Δεν κοιμάται, δεν κοιμάται ο Τάκη, δεν κοιμάται και ο Παπα Μιχαήλ με τα πεπόνια και του μπάτσου γουρούνια, δολοφόνια. Μην ταιριάσει. <laughs> είχε, είχε μπει στη ράμπα, πια έπρεπε να, να φύγει. Ε, όλα αυτά είναι θέματα παιδεία. Το λάθο που έκανα εγώ τώρα, εδώ το γραμματικό και αυτά αλλάζουν ε, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλή στον Στέφαν Κασελάκη, φτιάχνει τα Think Tanks, τα περίφημα που μα είχε πει. Ε, το πρώτο είναι για την παιδεία, το ανακοίνωσε με σχετικό βίντεο πριν λίγη ώρα. Σας έχω ήδη μιλήσει για τα think tanks τα οποία φτιάχνουμε. Για πρώτη φορά, αντλώντας τα λαμπρότερα μυαλά από την κοινωνία, έξω από κομματικά στεγανά, έξω από στενούς κομματικούς κύκλους. Σήμερα, έχω τη χαρά και τη τιμή να σας ανακοινώσω το πρώτο τέτοιο think tank. Το think tank παιδείας. Βασίλης Τσελφές, Μίλτος Τερερές, Άλκης Πετίνης, Γεράσιμος Μπαλαούρας, Γιώργος Ανατολάκης, Νίκο Παπαδόπουλο, Μεσογεια Νικόλαο, Βυργινία Τσουδερού, Αναστασία Αθήνη Τσούνη, Παύλο Χαϊκάλη, Γιώργο Αγγελόπουλο Ντάνο, Ραλία Χριστίδου, Άντζη Αμίου, Μπία Μπέκου, Στέλιο Μπιτζιμπιτζίδη, Βά Παρασκευά. Αυτοί οι άνθρωποι, οι άριστοι τη κοινωνία, οι άριστοι τη κοινωνία, θα είναι στο πλευρό μου για να φτιάξουμε μαζί ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα δημόσια παιδεία. Αυτοί οι άνθρωποι, Η άριστη της κοινωνίας Είχαμε τους άριστους τους άλλους Φτιάχνει και αυτός τους δικούς του άριστους mm. Πάρα πολλοί μαζεύονται Πόσους άριστους να χωνέψει αυτός ο τόπος Ακούσαμε εδώ τα ονόματα Από το Think Tank Παιδεία Πολύ ενδιαφέρον. Ακούγεται όλο αυτό το εγχείρημα. Ελπίζουμε τα καλύτερα. Την ίδια ώρα, βέβαια, που ο Κασελάκης πριν λίγο δηλαδή με βίντεο, ανακοίνωσε το Think Tank τη παιδεία. Την ίδια ώρα που φοιτητέ σε όλη τη χώρα ή τρώνε ξύλο ή είναι στου δρόμου ή σε μαζικότατες συνελεύσεις αποφασίζουν για το μέλλον του και, και για το παρόν των οικογενειών του. Γιατί παίζει και αυτό ρόλο, γιατί δωρεάν δεν είναι η παιδεία. Πληρώνουνε, ανεξαρτήτω αν πηγαίνουν στα δημόσια ιδρύματα. Την ίδια ώρα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Χάρι Μαμπουλάκη σε ε, τηλεοπτική ιντερνετική εκπομπή μιλάει για τα δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια. Ε, το αγγλικό πανεπιστήμιο έχει δεν δίδακτρα. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Πάντω είναι δημόσια τα πανεπιστήμια στην Αγγλία. Δεν, ε, δεν είναι δημόσια. Τι είναι, ρωτήσατε. Πώς εμπα, πείτε μου, είναι δημόσια έχει, δεν είναι. Διδακτρα. Γιατί τόσο πολύ δυσκολεύεστε να πείτε την αλήθεια. Έχει δίδακτρα, δεν είναι. Δεν Λέ, πολύ καλά. Και το και δημόσιο αν χρειαστεί. Μα το πρόβλημα δεν είναι τα δίδακτρα. Τα δημόσιο αν χρειαστεί. Γιατί αυτή, αν χρειαστεί, γιατί όχι. Αν χρειαστεί, για ανάγκη στο να είναι το, το, το, το, το, το, το δημιουργήσουν, γιατί όχι. Το ακούσαμε όλη τη φωνή του και λέει: Αν χρειαστεί και το δημόσιο δίδακτρα. Κάποιο του φύριξε κάτι από τηλέφωνο, προφανώ δεν ξέρω πότε, και ήθελε να κάνει επανόρθωση. Να το διορθώσει δηλαδή, ότι δεν γίνεται βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ αριστερό, να λέει για δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια και έκανε μια επανόρθωση μουρλια. Και μια διευκρίνηση. Οφείλω να παραθέσω και η αναφορά μου περί Ή εστιάζεται στο εξή. Προφανώ και θέλουμε μια ε, κοινωνία και μια πολιτεία η οποία να προτεραιοποιεί το ζήτημα των πολιτών στην πρόσβαση Καταλάβα στα ένδυμα. Όχι, γιατί μπορεί κάποιοι μηχανισμοί να το διαστρεβλώσουν και να πάρει διαφορετικά. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι, αυτό είπατε. Δέκα δευτερόλεπτα. Ναι, ορίστε. Δε, Δίδακτρα δε, δεν θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Αλλά μπορεί να μπουν. Όχι. Η έσχατη λύση στην περίπτωση που διακυβεύεται το μέλλον ενό ακαδημαϊκού ιδρύματο. Η έσχατη λύση στην περίπτωση που διακυβεύεται το μέλλον ενό Ακαδημαϊκού Ιδρύματο. Ωχώ! Δεν καταλαβαίνω. Η έσχατη λύση στην περίπτωση που διακυβεύεται το μέλλον ενό Ακαδημαϊκού Ιδρύματο. Αφάχει δίδακτρα στην έσχατη λύση. Ποια είναι η έσχατη πώς πώ ορίζεται, Τελικά θέλουν δημόσια δωρεάν ε, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή όταν έρθει η έσχατη όταν συμβεί το ακραίο, θα μπει ε, το δίδακτρο και πώ ορίζεται. Άρα αφήνει ένα παραθυράκι. Ευτυχώ μα έκανε τη διευκρίνηση και το κάνει και καλύτερο ως συγκεκριμένο βουλευτή την ίδια ώρα που έλεγε αυτά. Την ίδια ώρα στην Κομοτήνη. Έχουμε σε εξέλιξη έναν δίκαιο αγώνα που έχει ξεκινήσει ένα μήνα τώρα όλη τη χώρα. και τώρα και στην Κομωτινή που πήραμε αγωνιστικές αποφάσεις κάποιοι νόμιζαν ότι θα μας τρομοκρατήσουν επίταξαν την καταστολή μπροστά στι και νόμιες αποφάσεις των φοιτητών και προς απάντησή τους είναι αυτό το ποτάμι. λεγής εδώ αυτή τη στιγμή θα πεισμόσουμε κι άλλο Μιαμό. Μιαμό. Μιαμό. Γενικώ υπάρχει πολύ σανό, νομίζω και φυτρώνει πολύ σανό πάνω εκεί στον κάμπο και βγαίνει και ένα αγρότη, ο Κώστας Τζέλλα, από του συνδικαλιστές του αγροτικού κινήματο και μιλάει γι' αυτό ακριβώ, για το σανό. Για ακόμα μια φορά και αυτή η κυβέρνηση αποδέχθηκε μετά την σοκοπανδία που μα έκανε, μετά τη, μας λιδόρισαν, μα σοκοφάνισαν, μα χτύπησαν εδώ στην καρδίτσα. Είχαμε τραυματία έναν συνάδελφό μα και μέλο του διοικητικού Συμβουλίου τη Ομοσπονδία, μα έριξαν χημικά και στο τέλο αποδέχθηκαν. Ότι υπάρχει αγροτικό πρόβλημα Ότι έχουμε δίκιο Εφόσον έχουμε δίκιο λοιπόν έφτασε και η ώρα και η στιγμή Και νομίζω ότι ε, δεν πάει παραπέρα Να λυθούν κάποια πράγματα Και μάλιστα θεσμικά πλέον Σανό μπορεί να παράγουμε Και να καλλιεργούμε και να βγάζουμε Και να τα δίνουμε στα ζώα μας Το σανό, αλλά σανό πλέον δεν τρώμε σανό πλέον δεν τρώμε Θα πέσει η φωτιά από τον ουρανό να μας κάψει. Το θερμόμετρο ανεβαίνει. Κρύφτε τα χοντρά πορνό. Η δικιά μου κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση των αρίστων. Κρύφτε τα χοντρά πορνό. Και ο Λαός είναι κυρίαρχο. Τι πτήκου βέβαια είναι αυτή. Ρίχτε τα χοντρά πορνό. Η νέα δημοκρατία πήρε 41%. <Το> Υπάρχει παρεστήσεις, τελειωμένες οι αισθήσεις Στον κοινό Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο Ε και, θα απαντούσα εγώ Με τα χοντρά πορνό όπω λέει και το τραγούδι πάντα Και για να κλείσουμε όλη αυτή την ενότητα που, Από την αρχή τη εκπομπή Θα ξαναγυρίσουμε στον αγαπημένο μας βουλευτή Τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο Για αυτό το απόσπασμα που λέει για τον έρωνα από καψιθιρόμη Και ταυτόχρονα είχαμε και εδώ φωτιέ αλλά κοιμ Το παρόν νομοσχέδιο του σκότου μας γυρίζει αιώνες πίσω Γυρίζει στα χρόνια του Νέρωνα και του Καλλιγούλα Ο νέρος μας αφού πρώτα έκαψε τη Ρώμη Και εμείς εδώ είχαμε αντίστοιχες πυρκαγιές Λύπη το γαμπότη, λύπη το ρε πατριώτη Την πουρδέλα κυβερνήση να αυτές ρε με κοιμόνο Η νεκροψία. Θα το δείξει αν θα ζήσουμε ή θα ζήσουμε και από τι πήγαμε. 2 1080 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Χίρικος ρυθμίζει τον ήχο. Πατάμε το κουμπί να φύγουν οι ακροατές στο πρώτο μέρος λαού. Πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Γεια σου, Κιolιά μου. Γεια σου. Τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλά, μουρρέ, εδώ. Πήραν οδόν φούληξα. Α, πολύ, πολύ. Μα έτσι είπαμε. Λοιπόν, βασικά πήρα να πω μία μελέτη που συνέβη σήμερα και σε αρκετά. Για να δει τώρα πώ δεν πρόκειται ποτέ αυτό ο τόπο να πάει μπροστά. Χρόνια επαγγελματία τώρα και μπαίνει στο λογιστικό και ρωτάει Αρέσει, γιατί με βάζει και πληρώνω τόσο ΦΠΑ. Τέλο πάντων, ασχολίαστο. Σωστό. Και τώρα ξέρει τι σκέφτηκα από αυτό, τον άϊπνο, τον έρμο, τον άϊπνο που δεν μπορεί να κλείσει μάτι. Πώ Δεν κοιμάται ο Υπουργό uh, Προστασίας του Πολιτήρ? Συνήθω δεν κοιμάται. Τον αντίπαρε φίλο που λέγει και Δεν κοιμάμε, δεν κοιμάμε. Όταν αρχίζω δεν να. Κοιμάμαι, κοιμάμαι. Δεν κοιμάμε, δεν κοιμάμε. Που δεν κοιμάμε, δεν κοιμάμε. Όταν αρχίζω να σε κοιμάμαι. Δεν κοιμάμε και Ναι, σταμάτα με κάπου Είμαι ένα Ναι, το ξέρω. <χαι> Λέγαμε να φίλο ο Ιανουάριο γιατί ήταν πολύ και μήνα, ήρθε ο Φεβρουάριο και τι ανακαλύπτουμε. Τι? Είναι 5 Φεβρουάρου και έχουμε φάει και τα λεφτά του Μαίου. Τόσο καλά πάει κι αυτό. Μια χαρά. Κανονται Είδεσαι... Μαου, Μαρι, του Μαϊού που έρχεται. Έ, τα έχει φαίσει ακόμα. Γιατί πού τα πήρε, τα πήρε από κάπου. Όχι, έπαιζε μου, τα χρωστάμε, αυτό λέει. Α, γρωστά κιόλα. Α, πήρες, ωραία πήρες. πάει. Σε όρη μυρίζομαι. Ναι, εσύ γρωστά μόνο του μιγαλλού. Εγώ χρωστάω και αυτή και τα λεφτά. Εγώ γρωστά και ίδια. δεν ρωτάω, δεν ξέρω, άμα δεν μενοχλείσουν, με δεν Εντάξει, να σου πω. Είδα στον ύπνο μου ότι αυτή η Ταθιάνα Στεφανίδου, ο Ευαγγελάτο, που στρώνε τον άνθρωπο τον πρώην. Λιάγκα. Ο Λιάγκας, ο Λιάγκας. Ότι λέει, ανακαλύψαν αυτή την τρύπα που λείπουν, λέει, από το παλιό των ΟΑΕΔ 1,5 δισεκατομμύριο, και τώρα ψάχνουν να βρουν όπου έχουν πάει. Έχουν κάνει κόσκινο αυτόν τον πρόεδρο του ΟΑΕΔ, τον εκλεκτό του Μητσοτάκη. Ναι, στον δείπνο μου, ναι. Πολύ κόσκινο, δηλαδή, τόσο που ούτε τραχανά δεν χωράει από μέσα. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ντράιμερ από βόλο. Γεια σου, Είσαι καλά. Ωραία. Λοιπόν, άκου να σου πω, ήμουν από χθες κάπου και ακούγα το πρωί πεντακή ραδιοφωνία, όπω λέγεται ΕΡΤ. Ξέρω εγώ πρώτο πρόγραμμα, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, και μιλάνε για τη δίκη τη Πισπηρίγκου. Και λένε τα διεκάτου τέλο πάντων και τους στέλνω εγώ μήνυμα, Μου απαντάει και λέει: Κύριε Παναγιώτη, δεν ξέρω για το θέμα, θα το δω και θα σα <χαλή Let' coughs> πω λίγο. που να ξέρει για το θέμα, το πει Τατιάνα, το πει Ευαγγελάτο, όχι. Έτσι και στέλνει μετά μια κυρία, μετά στα επόμενα μηνύματα που θα πω λίγο. Ή μήπω θα το ρωτήσω γυρ... αυτιά στο Χρυσοκοίδη. Καλό. Να ρωτήσω κάτι. Αληθεύει ότι όταν σα κάλεσε ο Πρωθυπουργό για να αναλάβετε το Υπουργείο, σα είπε Μιχάλη, άλλαξε τα όλα. Και λέει: Εσεί λέει ντροπή, λέει η δημοσιογράφη, λέει και δεν ξέρετε για τη δίκη του Βασιλιμάγκου, λέει ντροπή σα και δεν απάντησε καθόλου, δεν είπε τίποτα, τίποτα. Τι galle tinapi elas apilas Ναι, καλημέρα ο Μαρκώλη είμαι. Δεν είπαμε για το τρίγωνο Βερμούδων. Ωρε, πού το, το ξέχασα. Έλα, πες Έχει λίγο, πε λίγο για τρίγωνο. τρίγωνο πε λίγο Καλή για να ξεκινήσει. Στις... Καλά εβδομάδα, πε λίγο. Καλή εβδομάδα, καλημέρα στι ακτέ τη Ιαπωνία. Ναι. Ο καθηγητή Πλατινόφ τη Σοβιετική Ένωση. Πλατινόφ μου κάνει ρώσο το... αυτό, ρώσο. Στο πρώην Σοβιετική Ένωση ο πλοίο Βλαντιμίρ Βοριαβόφ έκανε έρευνε στην Αποανατολή σε συνεννόηση με του Ιάπωνε. στις 18... Ανατολής τα μέρη, μια φορά και ένα καιρό, ξέρω. Ήταν αδειότο και μέρη, μου χλιασμένο το νερό. Στι 18 8, το 1980 και ο καθηγητή. Το 92 είναι... να δεις τι έγινε, Ανιστό. εκεί που πήγε ο Ρουβά που λέει 1992. 1992. τα φωτογραφία μου να φοβάμαι ότι θα νομίζω δεν σε τον σοβαρά τώρα. Το Αυτό με ανησυχεί τέλο πάντων. Ahmad, Έλα Το παρόν του σκότους μας γυρίζει αιώνες πίσω. Γυρίζει στα χρόνια του Νέρωνα και του Καλλιγούλα. Ο νέρος του μας αφού πρώτα έκαψε τη Ρώμη και εμείς εδώ είχαμε αντίστοιχες πυρκαγιές. Θα μας μιλήσει εμάς για πυρκαγιές. Δεν έχουμε εδώ πυρκαγιές. Όχι στα χρόνια του Νέρωνα αλλά μετά, ειδικά τα τελευταία. Συνέχεια πυρκαγιές έχουμε μέσα σε όλο αυτό το ψηλοπανικό που έχει ο Φλεβάρης. Υπάρχει και μια πολύ θετική, Βγήκε, θυμόμαστε όλοι το Γιάννη Μιχελογιανάκη, που ήταν βουλευτή τη Αριστερά, έχει προσφέρει. Ε, πριν μια εβδομάδα ζήτησε να τον διαγράψουν από τον ε, ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά όμω, όπω ο ίδιο δήλωσε, μπορεί να φύγει από αυτό το κόμμα. Δεν ξέρω αν τον διώξανε ακόμα. Όμω σκέφτεται να ξαναγυρίσει στην πολιτική. Ζητάτε τη διαγραφή σα. Όμω στην αρχή είπατε ότι παραμένετε ενεργό πολίτη και δεν έχετε καθόλου αποσυρθεί από τα πολιτικά. Σκέφτεστε μελλοντικά. ότι θα ασχοληθείτε ξανά ενεργά με την κεντρική πολιτική, και με σχολάκι, την αυτοδιοίκηση. Με τι... Πάντα λέω την αλήθεια, ναι, θα ασχοληθώ με την πολιτική, όχι με την αυτοδιοίκηση. Θα ασχοληθώ με την πολιτική και θα χαρώ ιδιαίτερα αν ο κόσμος μου ζητήσει για την επόμενη τετραετία να παλέψω για κάποια βουλευτική θέση μέσα στο Κοινοβούλιο. Ε, να ζητήσει ο κόσμο. Ο κόσμο τα κάνει όλα λάθο. Δεν μπορεί να ζητήσει, να απαιτήσει. Και εμεί εδώ να απαιτήσουμε, να του ζητήσουμε να μπει στο κοινοβούλιο να κατέβει υποψήφιο. Με ποιο κόμμα όμως θα του ζητήσουμε να κατέβει υποψήφιο. Με ποιο κόμμα θα έλεγε κάποιο τώρα. Κοιτάξτε, εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Και η απάντηση είναι δεδομένη. Περιμένω τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματο. Εκεί πιστεύω ότι θα έχει μορφοποιηθεί πλέον ποια τάση είναι φιλολαϊκή και το τονίζω προς το Ηράκλειο απόψε που με ακούει όποια τάση είναι φιλολαϊκή και ξεχωρίζει σε αυτή τη φιλολαϊκή τάση θα είμαι και εγώ κοντά φιλολαϊκή ε, Να το ξεκαθαρίσω φιλολαϊκή όχι μια, ε, ένα κόμμα ε, το οποίο θα πάρει ποσοστά μεγάλα και θα είναι αντιλαϊκό, αλλά θα το ψηφίσουν κάποιοι. Περιμένετε τι ευρωεκλογέ. Το πρώτο πούμε, είναι λοιπόν. Περιμένω τι ευρωεκλογέ για να δω ποια τάση είναι φιλολαϊκή. Με ένα όρο όμω. Θα τον εξεκαθαρίζω, Μισολογιανά, τι απόψει στην εκπομπή σα. Θα είναι φιλολαϊκή. Δεν είπαμε ότι πρέπει να είναι φιλολαϊκή αυτή η τάση. <laughs> Περιμένει να δει τα αποτελέσματα των εκλογών, γιατί από το ποσοστό θα καταλάβει ποιο είναι φιλολαϊκό κόμμα. Δεν το ξέρει τώρα. Μην βάλουμε κανένα κόμμα και δεν βγει. Οπότε θα δει μετά ποιο κόμμα έχει μια τάση έτσι ανώδική κάπω και εκεί θα ενταχθεί ο Μιχαήλ Άρα δεν περιμένουν να το ζητήσει ο λαό. Από μόνο του περιμένει τι εκλογέ να δει ποια τάση είναι φιλολαϊκή. Μην μπερδευτούμε και πάμε σε άλλε τάσει. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Είναι η πιο αισιόδοξη είδηση από τι αρχέ Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. Έλα, μα καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ο αυτό ο Λίδο τι θα κάνει για να γίνει Ένα. Υπουργό Προστασία του Πολίτη Κοιμάται καθόλου, ξεκουράζεται καθόλου. Είναι 24 ώρε το 24 ωρο στην τζήτα τι ακριβώ συμβαίνει. Μα δεν ξέρω θα τον κάνει, δεν θα τον κάνει. Yeah. Δηλαδή, από την προηγούμενη yeah. πήγε τετραετία από το παλεύει. Ακριβώ. Η γλώσσα είναι... έχει πιάσει μήκη πια, yeah. δεν αντέχει. Το χρυσογόει το γλίσιμο. Τον άδον τον έχει κάθε εβδομάδα, μια ώρα κάνε μαζί εκπομπή. Προκθεσή είπε να ασχοληθεί και με τα διαδικά πανεπιστήμιο Θεω. Ασχολήθηκε 5 λεπτά και έβγαλε δύο δίτε, κανακημένου φυλητέ που θέλει να δώσουν εξαστική. Το πρώτο Εύκε και τον άδειο. Εκεί θα έκανε τίποτα σε ένα παιδιά θα βγάλει τώρα. Έβγαλε παιδιά να ξέρουν τώρα, όχι τίποτα. Έχει ανοιχτό, εσύ δεν υπάρχει. Τι κατακάνετε εκεί πέρα. Α, ah, ναι, ναι, ναι. Πόσο φοβάται <ναδιά> πια. Αχ, το ξέχασα, είναι καλά ίσ? που το Λε... πει. Και... Ναι, ναι. Σε... Τι κατακάνετε, Ρωμανίκη. Σε 5 λεπτά, 4 σε τη μία τοποθετηθεί, <φε employee> τι θα γίνει να πούμε. Έλα, πω το λάρα μου. Έλα. Ή κανεί, καλά, είστε. Καλά. Εγώ είμαι από τη δουλειά. Έχω ξαναμπάρει ο παμπρικάριο. Η παμπρικά, η παμπρικά δεν σταματά. Δουλεύει νύχτα μέρα. Να σου πω, ήθελα να σε πω περί κολάτο και παραδείσου. Υπάρχει Έλληνα ο οποίο με συνείδηση ευθύνη να θέλει να ψηφιστεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο, θα πέσει η φωτιά από τον ουρανό να μα κάψει, έλεγα και χθε, η οργή του Θεού. Κοιτάξτε, αν πούμε ότι υπάρχει αυτό το σενάριο μεταξύ κολάτο και παραδείσου, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν θα γουσάρω να πάω σε παράδεισο, γιατί πολύ απλά δεν γουσάρω τι νησίδε, δεν γουσάρω. τα προσφυγήματα και έτσι ευνοχισμός θέλω <Κολλάσσαι>, για γιαντράτια αλκοόλ και σεξομάνια all the time τι λένε, παιδί παιδί μου ε ναι, ρε, Έ, Όχι, καλά Έλα, μάνα μου! Έλα! Ακόμα που θα ξεκινήσω. Οπα. Να μην το χαρακτηρίσω από τι κοπέλε με τα ράσα. Λοιπόν, σα παρακαλώ, δεν θα φύγει. Ή... Ναι, ε, το πράγμα έχει παραγίνει. Θα πρέπει κάποια στιγμή να βρει κάποιο τα κάκαλα που λένε και οι πόντοι. Να γίνει αυτό ο περίφημο διαχωρισμό εκκλησία και κράτου. Να είναι όπω όλο τον κόσμο αυτό αυτοσυντήρητη. Δεν θα γίνει, όλα... αγάπη μου, δεν θα γίνει. Δεν συμφέρει, δεν θα γίνει. Μα, το μακάρι έτσι κι αλλιώ το ξηρίζουνε. Σκέψου... Αλλιώ πιρώνουν του μισθού του. Αυτοί που δεν το κάνουν, κάποιο λόγο θα έχουν που δεν το κάνουν. Επίση, σ' τη τι λέει ο Χατζηδάκης. Παντού θα μπει POS εκτό από τα παγκάρια. Επεκτείνονται τα POS σχεδόν παντού, μόνο τα παγκάρια των εκκλησιών θα μείνουν απ' έξω. Ε, δεν είναι τυχαίο. Ε, είναι... Αντί να μπουν πρώτα στα παγκάρια. Ακού, ακού, εκεί είναι δίκαιη ημερασιά. Γιατί πετάνε ό,τι έχει το παγκάρι μέσα στον αέρα και λένε ότι τέλειω θεούρι θα το κρατήσει. Τα υπόλοιπα είναι για εμά. Σου έρθουν τον κόλπο χρόνια τώρα. Με θυμάσαι, βρε Πούστη. Για να θυμηθώ, ένα μαλάκα. Ναι, ναι, σε θυμάμαι. Ο ριζοσπάτη και ο Βελόπουλο είναι τον εγκεταυτό βρασούργελο. Έχει Λεί... ο ριζοσπάτη επιστολές το... του Ιησού. Θα είστε η μοναδική στον κόσμο που θα έχετε επιστολέ του Ιησού Χριστού, του Θεού μα. Όχι. Oh. Έχει ένα άρθρο που κάνει λόγο για cyborg καταστάσει. Ότι έτσι περάσει λίγο το προλογοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό που θα κάνει ο καπιταλισμό είναι ότι θα μα οδηγήσουν να εμπιστευόμαστε cyborg άτομα ουδέτερα και κάτι <ΤΕΤ> Καλά, δε τώρα, Α, άμα μέρος. θα το ψηφίσουν όλοι οι Ριζέη και κουνιάζει μετά. Νούμερο, γιατί έχει πάει πήγε... επανειλημμένα <συμφή> κουβά. Walla, από κουβά πηγαίνει, Σούργελο, άϊτε, ούστρα. Ενώ θα έπρεπε από κουβά σε κουβά, αλλά αν τονίζετε σε άλλη συλλαβή, σε άλλο γράμμα. Προχτέ έφυγε από τη ζωή η Λύζη Λασιθιωτάκη. Λίγη την ξέρετε, όσοι έχουν πάει στο πανεπιστήμιο, οκ, στη φιλοσοφική σχολή, ήταν καθηγήτρια. της φιλοσοφική Σχολής Αθηνών σε ηλικία 78 ετών. Μεταξύ άλλων η Λίζη Λασιθιωτάκη είχε σπουδάσει και στο Παρίσι. Κάπου εκεί την γνωρίζω ο Μάνος Λοΐζος με δεκαετίας τέλη δεκαετίας 70. Όλα αυτά τα βρήκα χθε στο INGR τα διάβαζα και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Εμπνέεται από αυτήν, έτσι γράφει, αυτές οι δύο λέξεις περικλείουν έναν κόσμο συντάραξης του Λοϊζού εγώ αυτό κατάλαβα και γράφει το τραγούδι σε ακολουθώ» το έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική βεβαίως αλλά και τους στίχους ο ίδιος ο Μάνος Λοϊζούς θα ακούσουμε εδώ από τις πρόβες γιατί επέμενε στο ρεφρέν να μπει το όνομά της τελικά στην εκδοχή που το ξέρουμε όλοι δεν έχει μπει το όνομα Λίζη εδώ θα ακούσουμε όμω τις πρόβες του Μάνου Λοϊζού ακολουθώ Chog listral Sa di fragati do sonda mi cor San voluto Το νομάδις μα για την καρδιά της. δεν υπάρχει ρεξι βαθιά Λύση δεν είναι να να να Είναι και πρόβα και λέει και τα να να να, όπω πρέπει. Δεν ξέρω πώ έχει σωθεί. Ε, αυτό όμω είναι. Τελικά τον έπεισαν οι συνεργάτε τότε και η δισκογραφική να μην βάλει το όνομα, να το κάνει πιο mainstream. Διαβάζοντα εγώ την ιστορία, κατάλαβα ότι ήταν μια γνωριμία. Δεν ξέρουμε κάποια άλλα στοιχεία. Δεν μα αφορά κιόλα αφού του έδωσε τέτοια έμπνευση. Οφείλουμε όλοι να απολαύσουμε το, το αποτέλεσμα τη έμπνευση, που είναι το συγκεκριμένο πολύ αγαπητό, ηθεαχρονικό τραγούδι. Όμω ένιωσα ότι ήταν μια από τι γνωριμίε, αυτή του Λοίζου με την συγκεκριμένη, με τη Λίζη Λασίθιωτάκη, τέτοιο τύπου γνωριμίε που σε θρηματίζουν κάπω, που σε φυλακίζουν κυρίω με τα μάτια. Από αυτέ τι γνωριμίε φωτιά που σε κάνουν να μην παταστιγεί, πετά λίγο ή σε παραπάνω, που ενώ όλα γυρίζουν γύρω σου και τρέχουν, εσύ είσαι σταματημένο κάπω. Είναι από αυτές οι γνωριμίες που κάθε στιγμή κρατάει ώρες ή καθόλου. Και είναι από αυτές οι γνωριμίες που σε απελευθερώνουν σαν να είσαι μέσα σε ένα κλουβί, τόση απελευθέρωση, που σε πλάθουν και σε ανασυνθέτουν, τα πάντα γίνεται ένα restart, που σε κάνουν σημαντικό στη δική σου ζωή, κυρίως σε αυτή και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι αυτές οι γνωριμίες που απέναντι άνθρωπος με την παρουσία του σε διαπερνά σαν σε ακτινογραφία θώρακος. και πίσω βλιθάω σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό σ' ακολουθώ και ξέρω πως φοράω μες στο λακάκι που έχεις το Έλα, κράτησε με και περπατήσέ με, με στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου, μη μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως φοράω μες στο λακάκι που έχει το λαιμό. kona ja wa nenaki karaoke no Θα το πατήσουμε, ε, υποσχόμαστε να κάνουμε μια μουσική εκπομπή μια μέρα γιατί είναι κάποια τραγούδια που μας αρέσουν πάρα πολύ δεν προλαβαίνουμε εδώ με τον καταιγισμό οπότε πρόμις που λένε και οι φίλοι μας ε, στα ξένα τα πανεπιστήμια. θα το κάνουμε κάποια στιγμή Φτάσαμε στο τέλος εδώ γιατί είναι το μαγκαζίνο μετά με τον Γιώργο Πιέρο Πάμε τώρα το τρίτο μέρος του λαού Τα υπόλοιπα αύριο γεια σα. Α σου πω, Μαρκόνι με με κόψες. Α, θα κόψει η γραμμή, μάλλον. Το τρίγωνο βερμούδων μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Είναι triangle vermouth. Είναι το Derby Shire. είναι το δεξαμενόπιο το εγγλέζικο το 80' βούλιαξε. Oh. Είναι τότε που ο ερευνητής ο Σοβιετικός έβλεπε UFO από τη θάλασσα και είχε μπλε χρώμα, πρόσεξτε. Είχε εκτυφλωτικό μπλε όπως είδε στον Εύρο ο Χαράλαμπος Ρουμελιώτης και το είπε πύλε. Υπάρχει εξωγήνη Α, δω, το πες στις πύλες, δεν το λίγο, λίγο μετά το αφού μπήκε Το πες στην είσοδο, εκεί στις πύλες. στις πύλες Στο τσέκ, ας πούμε, στο τσεκαδόρο Υπάρχει πύλες, ούφο, το λέω εγώ στην πύλη Μη μου πεις μετά δεν είχε Αφού πιούμε τις ποτάρες, υπάρχει, αυτό το Σωστός, όχι σωστός και μπράβο του Μου. Να τα ξεχάσει αυτά που ήξερε από στόλε. Ολόκλα καρπούζια, διάδει, τενεκέδε. Επειδή μου, το ολόκλο καρμίζει και λιγότερο είναι ρίσκο. Όταν είμαι σπούδασο στο εξωτερικό και έβγαλα εμβολικά κυρίου α πούμε που πηγαίνανε στο σπερμά και παίρνανε μια φλίδα καρπούζι. Κορό είδε εγώ, μαθημένο από τα δικά μα που παίρνουν πάντα το καρπούζι ολόκληρο. Καλύτερα τώρα τα τελευταία χρόνια που τα πουλάνε μισά, βλέπει μέσα και τι γίνεται πάνω κάτω. Έλε. Μικραίνει το ρίσκο, τέλο πάντων. Α, λοιπόν, θέσου. τώρα για το λάδι. Έλα βράδυ. Έλα βράδυ. Έλα βράδυ, βράδυ είναι βράδυ. η μόνη περίπτωση που θα πάρει την Τενεκέ. Αλλιώ τι Τενεκέ. Τενεκέ δεν είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα έχουμε και σε λάδι. Στο όταν πήγαινα οικοδομί και στο διάλειμμα ξέρω εγώ πήγαινε κάποιος έπαιρνε ψωμί, έπαιρνε ένα-δύο κιλά φέτα, έπαιρνε μπίρες, έπαιρνε ντομάτες, κάναμε εκεί μια μάζοξη. Πόσο κόστιζε αυτό το πράγμα τότε. Τίποτα, από λέει. Στην οικοδομή... Δεν το εκτιμούσαμε όμως. Ε, <Συλίου> Να σου πω κάτι. Ρε. Έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζε. Πα στο σούπερ μάρκετ, δίνει 100 ευρώ, τα 50 είναι κλεψιμέικα και φόροι. Έχουν πάρει τα σπίτια του ελληνικού λαού, έχει γίνει χαμό. Και ασχολούμαστε με αυτόν που έφτιαχνε τι φασολάδες και έπαιζε φρουτάκια. Δηλαδή, όλη η Ελλάδα ασχολείται με αυτόν. Το κλέψιμο που γίνεται κάθε μέρα από τι δεν το βλέπουν. Τι στο διάλογο, τι κατά μυαλό. Και τώρα θα ασχοληθούμε με τι να γονατίσει η ανάπτυξη, σε παρακαλώ. Δεν κάνει, ε. Του αλληλέγγυου του χτυπάμε πιο εύκολα τώρα, είναι προτιμότερο. Εμεί, η εταιρεία προσφέρει για να τι κάνουμε εμεί. Περίμενε, Τσολιά. Τι τα περιμένω, Μωρί. Λέω η εταιρεία προσφέρει για να τι κάνουμε εμεί, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Σε Ας ποιον μιλά? Σε εμά και πώ θα κάνω εγώ θετική αξιολόγηση. Τι μιλά, ε... Μωρί. Ελά, αγάπη μου, εδώ διάλειμμα είμαι. Και στο διάλειμμα θα μιλήσει εμένα, δεν μιλά από εδώ και από εκεί. Μίλα εδώ με τον μανάβι. Σανάβι πολύ. Λοιπόν, πήρα να σου πω πρώτα με τι αγαπά μου λίγο στα κλασικά όλα. Παύλα, Κα... να τελείω ότι είσαι πολύ κοντά. Εγώ συμφωνώ με το ΚΚ για το σκ. Α, ωραία. Ούτου Αυτό το συμφωνί, πω. Δεν με μοιάζει, συμφωνώ εγώ. Και να σου ο πω, πω. Τι, μόνο, να σου πω κάτι. Μόνο η εκκλησία και το Καπακάμπα έχουν αντίθετη άποψη. Κανένα άλλο δεν έχει αντίθετη άποψη. Όχι, έχουν κι άλλη. Και να σου πω και κάτι εγώ όταν γέννησα το παιδί μου, το γίνεται σε ένα πανεπιστημονιακό νοσοκομείο και μου το φέραν και μου το βάλανε πάνω μου να κουμπί τη Μάνα και όλα τα τέτοια η μάνα και το παιδί και ο δεσμό. Τότε τι δεν υπάρχει, μόνο αγάπη θέλει δηλαδή. Καταλαβή σου λέω είναι random, όλα, είναι τελείω random. Α, είναι random. Δεν είναι Δηλαδή. Ξέρω, θα είναι πω, το μορμό, δηλαδή θα πάρουν το μορό και να το δώσω σε δύο αντί. και να το κρατήσουν και το μωρό θα νιώσει ψυχική πληρότητα. Ακαλά. Που είναι το ένστικτο. Ναι, ναι. Ό, όλα καλά, ε, όλα ε, καλά. Ε, μάλλον έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα ε, στο μυαλό σου για την ελληνική οικογένεια όπω είσαι σήμερα. Γάμισε <σχερδί> την ελληνική οικογένεια. όπω το δείχνει ο άνθρωπο. Να σου <σχερδί> πω κάτι στη φύση και ένα μωρό να αφήσει τη ζούγκλα υπάρχει περίπτωση να το πιάσουν ζώα και να το μεγαλώσουν. Και παλιά τα μωρά όταν οι άλλοι καναδούσαν. Α, εκεί φτάσαμε στο Μόγλι. είναι Μόγλι. Στα χωριά που κάνανε πολλά δεν το δίναν το Όχι, ναι, ναι, εννοείται κάνει. Δεν σου λέω ότι είναι. Δεν σου πω ότι είναι κακό, αλλά είναι τόσο μεγάλο. Αλλά αντ' δεν ξέρω. Αυτό πήρα να πω. Εγώ καλά και πήρε το πει. Δηλα... Δηλαδή δεν θα πει τη μαλακία ω τον κυπή. Ναι, ήθελα να σε πάρω από τη μαλακία μου. Ε, την είπε, τέλο. Άντε, για. Όχι, παιδιά. Όχι, για.